Είμαστε από τη φίλοι και άποψε. Πέμπτη βράδυ ξεκινάει η βραδιά με τον κύριο Διαμαντάρα ως ήθιστε και την εμπομπή περί φιλοσοφίας και ελληνική γλώσσης. μιχάνουμε χρόνο, παρότι έχουμε άνεση. Ακολουθεί και η εκπομπή συνέδρων με τον κύριο Δημήτριο Μάστορα. Έχουν έρθει και οι φίλοι μα, όπω είχα πει, γιατί έχουμε μεγάλη χαρά και κανόπις στα παιδιά, τα φιλαράκια μα που εκπροσωπούν μια μεγάλη ομάδα αντίστοιχα φίλων του Αλμπέντο και του χώρου μα του Ελληνοκεντρικού γενικότερα εδώ. Είναι τώρα σε ένα ραντεβού με τον Μιχάλη τον Γρηγορίου Θα να από εδώ για να γνωρίσουμε για το να του για στον αέρα. Μια καλησπέρα, ή θα του βγάλω εγώ αργότερα, θα δούμε. Οπότε ξεκινάμε. Καλησπέρα, Ελευθέρια. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, φίλοι. Απανταχού τη γη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο θέματα αφού κάνουμε μία μόνο κριτική στα τρεχούμενα πολιτικά γεγονότα της πατρίδος μας. Όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Τσίπρας, αφού πήρε όλο τον κρατικό μηχανισμό και όλη την αστυνομία, κύπ, ειδικέ καταστροφές αντιτρομοκρατικέ, κατέβηκε κάτω στην Λέσβο, διότι εκείνο είπε: Θα πάω λίμνο, θα πάω λε. θα πάω και με τη Λίνη. Μην μπερδευτεί πρόσφυγε, σε παρακαλώ, γιατί εσύ ξέρει από αυτά. Ναι, και να κάνει ένα συνέδριο για να πει: Δύο πολύ μεγάλα ψέματα. Ότι βγαίνουμε καθαροί, καθαρή έξοδο. Δεν υπάρχει καθαρή έξοδο. Εξεχώρισαν το, το κράτο μα για 99 χρόνια και όλη την περιουσία του. Όλη την περιουσία του. Και εμά τους ίδιους. Ε, Ασφαλώ. <χαι> και όλο το περιεχόμενο. Με ποια έξοδότηση έχει γίνει αυτό διαμαντικά. Σύφισαν οι 153 στα μέτρα τα οποία θα ακολουθήσουν. Γιατί θα μειώσουν το αφορολόγητο, θα μειώσουν συντάξεις, θα κόψουν επικουρικές για να έχουν ένα μεγάλο μαξιλάρι να μπορούν να πληρώνουν τόκους και να είναι ήσυχοι οι δανειστές, οι καλοί μας φίλοι οι δανειστές. Και Είσαι... δημοσίου υπάλληλοι. Ε, σε όλου. Οι υπόλοιποι ο που... Είναι στην ελεύθερη αγορά και μάχεται για τον επιούσιο τι θα κάνει, θα πληρώνει Παίρνετε, και θα τους σφίξει, κοπροσκυλάδες θα όλους. Θα τη ζώνη του. Εδώ τους παίρνω για τα σπίτια. Ε, θα τα πάρουν, γιατί δεν τα πάρουν. Δεν τα υπάρχει τα, έτσι. Τα σπίτια τα παίρνουν. Σε ποιους τα δίνουν όμως. Ρωτάνε να μάθουν. Όχι. Ο κόσμος εφησυχάζει. Καλά κάθεται. Ο πρόβλητος Πρωθυπουργό που πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό Το εκλογικό και στι δύο εκλογικές αναμετρήσεις στη Λέσβο Διότι η Λέσβος ήταν νήσος προσφύγων ιώνων Κατά πλειοψηφία 80% Και προπήργει ο αριστερη συνείδησης Α, κάπα, κάπα και λοιπά Και γι' αυτό μπαίνουν από εκεί και δεν πάνε σε άλλα νησιά Γιατί δεν μπαίνουν από τη Ρόδο, είναι χαμηλά και έρχονται εδώ πάνω Οι λίμνες μα είπε ο Γιώργαρας Δεν έχει Ούτε έναν. Με την έννοια τη εισόδου με τον τρόπο είναι, που γνωρίζουμε. Είναι πιο μακριά, είναι μακριά. Είναι, είναι, είναι 30 μακριά. μίλια. Είναι πιο μακριά, δεν ναι. μπορούν να πάνε. Δεν πνίγει και κανένα τελικά. Μπαίνουν και... από τον Εύρο τώρα, αγελιδώνουν κατά αγελία. Αυτό ήθελα να σου ρώτησω τώρα. Στη θάλασσα, άσχετα που ξέρουμε την πατάτα ολόκληρη, τρυπάνε τη βάρκα κλπ. Αλλά τέλο πάντων εκεί στέκεται η έρευνα και διάσωση. Στον Εύρω δεν υπάρχει έρευνα για διάσου Είναι εισβολή γιατί δεν βγαίνει το στρατός Και να πει παιδιά κοιμηθείτε στο νερό Φτιάχτε για χειροκαλύβες Απαγορεύεται ναι. Μα όπω Όταν έχουν πει αυτοί εδώ η, δράξ, η ομάδα αυτή Να μην την πούμε Και συμμορία ναι. Όταν είπαν Δε, ελάτε, είστε καλοδεχούμενοι, εσύ έχετε χαρτιά, καταδήλωσαν. Όποιο έρχεται, δηλώνει ό,τι θέλει, ναι. σου λέει και από εκεί θα βρω τρόπο να πάω στην Ευρώπη. Χάνουν τα χαρτιά, τα τηλέφωνα δεν χάνουν. Τα παπούτσια, τα τζίντα, τα κρυπλά. Έχουν σπλανάει, λοιπόν, σακούλε, αεροστεγό και, και μόλι βγουν πετάνε αυτά που φοράνε και έχουν τι επαφέ του. Νομίζω ότι το είπαμε μαζί την προηγούμενη φορά, να το ξαναπούμε τώρα για να πάμε παρακάτω. Αυτοί ό,τι δηλώσουν του δίνουν επιδόματα. Θα, θα του δώσουν και χαρτιά θα γίνουν και ψηφοφόροι Και κινητά τηλέφωνα και ναι. επιδόματα και ενίκια Και τώρα ναι. στην Βόρειο Ελλάδα τους ναι. δίδουν και κτήματα κατασχεμένα Για να τα κάνουν Και τι? κάνουν το έγκλημα εγκαθίστανται Και αντί να τους τα δίνουν κάνουν για το χρήση τους τα δίνουν και με κτήμα που εκτιμ... είναι 35 Έλληνες ναι. Πηγαίνουν 65-70 από αυτού και εγκαθίστανται Αλλιών τον πληθυσμό Ασφαλώς. Δεν η... μου λε, θα έχουμε τράβαλα, εγώ το πιστεύω. Τράβαλα. Να δούμε τι τράβαλα θα έχουμε. Δηλαδή, ε, μόλι βγει ένα σουριά από κάναν απογοητευμένο αγρότη ε, συ, έγινε, στην περιφέρεια, ντράβαλα, σε κάνα ντράβαλα. χωριό που δεν έχει την, Κατεβή, τη κάνει διαχείριση την του εγκεφάλου και κάνει τίποτε θα γίνει τη κακομύρα. Σου είπα και... προχτέ, εγώ ότι πήγα να αλλάξω τηλέφωνο κινητό. Ναι, ναι. Και, επειδή, και ήταν... επειδή έχει λήξει Το διαβατήριο Το οποίο είναι για να μην μπορώ να ταξιδέψω Όχι ότι δεν είναι ταυτότητα Δεν μου περάσαν τα στοιχεία Ενώ έχουν αφή μη διευθύνση στα πάντα ναι. Αυτή πως περ... Μόλις της είπα ο Πακιστανός Και αυτή πως σου δίνετε τηλέφωνο, λέει, Είναι άλλη συζήτηση αυτή ναι. Έχουν άλλες εντολές ε, Να δηλώσουμε Πακιστάνι να έχουμε παροχές Ντάξει. Γιατί δούλευε σαν χρόνια εσύ Γιατί δούλευε. Εσύ ο καθένας που περίμενε δεν, να πάρει τη σύνταξή του, κατάλαβες τον άπο πω. Ε, δεν είμαστε καθόλου καλά και ο δρόμος που έχουμε πάρει δεν είναι καθόλου βατός. Αυτή η έξοδος θα βαλτώσει. Τώρα βγήκαν και κοροϊδεύουν τον κόσμο να λένε ότι θα κάνουμε διαπραγμάτευση να μην κάνουμε μείωση και για το τον συντάξιο να το συζητήσουμε. Αυτά δεν τα ζήτησαν οι ξένοι. Τούτοι τα πρότειναν για να πιάσουν τα ποσοστά και τα νούμερα που του είπαν. Ναι. Θέλουμε αυτά τα νούμερα να πιάσουν. Ωραία. Και πιάσουν. γιατί χαμηλώνει τη φορολογία να έρθουν οι επενδυτέ και οι Έλληνε επιχειρηματίε να κάνουν τζίρου, να τα πάρει από εκεί, όχι, από το κύκλο εργασιών, να του θα δώσει. Πρέπει να γίνει η μηγαδοποίηση τη Ευρώπη. Άρα είναι αλλιώ η δουλειά. Υπηρετούν το μεγάλο σχέδιο του 1924. Τα έχουμε πει και Έτσι. τα έχω ξαναπεί και τα γράφω στα βιβλία μου. Να τα λε όμω. Και... Γι' αυτό δολοφόνησαν και την Οριάνα Φαλάτση και τον Παναγούλη και ιστορίες Όλες. μεγάλες. Δες. Είναι το σχέδιο το μεγάλο, έχω πει διαβάστε, έχω αποδείξεις. Πότε έδωσαν τα 80.000 χρυσά μάρκα ναι. να ξεκινήσει η παγκοσμιοποίηση, για τις μηγαδοποιήσεις της Ευρώπης. Άρα, άρα όταν το διπλανό μαγαζί που λέγεται Βουλγαρία... Uh, Ρουμανία, Σκόπια και λοιπά έχει 10% και εσύ έχει 30% Σύν τη... το φόρο κύκλο εργασιών, αλλά τόσο Σύν 100% προκαταβολή που υπάρχει Είναι Τόσο προκαταβολή του σε... φόρου ε... του, χρο... του, του επόμενου χρόνου που δεν ξέρω αν ζω Είναι για να σου εξουθενώσουν και να σου δίνει μετά ένα επίδομα Και να είσαι στα ελληνικό σύστημα Και δεν βοηθάει τι ελληνικέ επιχειρήσει oh. ενώ δίνει παροχές στις ξένες δεν για να θέ, σβήσει κάθε τι θέ, ελληνικό Δεν σε θέλει σε τιμωρεί Άρα θα έρθει η ανάπτυξη Ναι θα έρθει Δηλαδή σε τιμωρεί αυτός που ψήφισες για τα συμφέροντα σου Βεβαίω σε τιμωρεί Διότι πρέπει να σε εξουθενώσει Να σε ξελιγώσει Άρα και, δεν είναι Έλληνα Και να έρθει σε εκλογές και να σου πει πάρει και ένα πεντακοσάρικο Όλοι σα εσείς οι χαμήλοι Για να πας να τον ψηφίσεις Είναι, είναι Έλληνα. Ο κάθε Όχι. Δεν έχουν Τη στιγμή που δεν κάνει κάτι <σχελί> για τον Έλληνα <σχελί> Διάβασε το τελευταίο βιβλίο Α, Ξεκινώ από τον Κολέτη Μέχρι πρόσφατα Αν πέρασαν Έλληνε Πρωθυπουργοί ναι. τα έχω τα στοιχεία ναι. Το γενεολογικά δεν δραφτών Και οι μεγάλοι τρικούπιδες Το χεύσαμε και ναι, όλοι ναι, ναι. αυτοί Άστα και κλάψτα Γιώργο ε, κλαψα, αλλά ε, τι θα κάνουμε το, και... με, με μαύρα, μαύρα μαντιλιά κυκλοφορούμερα συλλέφερη 2018 2018 θα κάνει εκλογές δεν μπορεί. Μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο Θα κάνει εκλογές 19 Οκτωβρίου έχει δοθεί δεν μια ημερομηνία. Ένα... 19 Οκτωβρίου. 18? Ναι. Γιατί εάν πάει τον επόμενο χρόνο μετά. Θα του πάρουν μέτρα... και τα σόβρακα. Ε, λοιπόν, εκεί Αυτός κάτι. πάει να συγκρατήσει, μην πάει κάτω από πέντε που είχε. Σου λέει είμαι στο 15, μην πάω στο 5, να πάω στο 12. Την πληρώνει Γιώργο, δημιουργεί κομματικό κράτο, διορίζει, κάνει φορεί. Τώρα έκανε διεύθυνση ναρκωτικών μέσα στο Υπουργείο Υγεία. Ναι, με το. Διεύθυνση κα... κανάβεω. Καλά, αυτό έχει και τη φαρμακευτική του. Έχει. Μα δημιουργούν. Δουλειέ. 30.000 ανθρώπου έχουν βάλει με συμβάσει τριετή και πενταετή. Και να έρθει ο άλλο δεν μπορεί να του διώξει. Σου λέει Απάρω και την άλλη διακυβέρνηση και βλέπουμε. Αυτοί όλοι είναι πυρήνε. Θα κάνει και 500-600 χιλιάδε το λιγότερο θα ηθαγένειε. Με 1,5 εκατομμύριο την κυβέρνηση. Τελείω. Έχει και 50 έδρες Δεν μου λε σε ποιο κράτο ψηφίζω εγώ και παίρνει άλλε δύο ψήφου δώρο. Έτσι είναι. Είναι το παλιό μηνιών. Οι παλιοί θα το θυμούνται. Ψηφώνει ένα, παίρνει δύο. Ο... Ο... Καλησπέρα από Εύρο, λέει. Πώ μπαίνουν τα, τα πάκια ρε, αφού υποτίθεται ότι έχουν ναρκοπαίδια εκεί, Τα έχουν άρει τα Τα έχουν σηκώσει, αγόρι μου, τα ναρκοπαίδια από την εποχή του Σιμίτη. Αυτοί δουλεύουν σαλαμοειδό. Ο Σιμίτη θα σήκωσε τα ναρκοπαίδια και, και ο Παπουτσί. Έχουν πάει όλε στη Βουλγαρία για να αποσυνδεθούν και πληρώνουμε εκεί 200 ε... εκατομμύρια. Είναι και οι, δω... οι ναργαλοιευτέ εδώ τι δουλειά κάνουν τώρα, δεν ξέρω. Όχι, λοιπόν, ο ναρκαλλιευτή τη βρίσκει. Θα... Τη μπορεί βγάζει, να την αποσύνδεσει. Τη βγάζει, τη φορτώσαν, την πήγανε βεβαίω. Μπορ... Αλλά πρέπει να τη διαλύσουν στη Βουλγαρία. Μπορ... Έχουμε τον κόσμο να το κάνει, αλλά αυτοί θέλουν να παίρνουν και τα λεφτά. Όχι, δεν θέλουν εδώ. Σου λέει, είναι... μην σκοτώθηκε κανένα. Εδώ κάψαν το εργοστάσιο στη Ξάνθη τώρα που έκανε τι μπαταρίε υποβρυχίων. Ναι, Ένα ναι, από ναι. τα τρία καλύτερα εργοστάσια όλου του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται, δεν πρέπει να υπάρχει. Και η Φωτιά τι μήνυμα δίνει σε επένδυτες. Μην κάνετε να έρθετε προς τα εδώ, θα σας κάψουμε. Δεν να έρθει. Δείτε τώρα με το ελληνικό πάλι, σηκωθήκαν να. κάποιοι άνθρωποι και λένε θα μας κόψουν τη θέα τα κτίρια που θα γίνουν εκεί. Αναβολή άλλους έξω 8 μήνες. Εκεί έπρεπε να δουλεύουν 40-50 άνθρωποι, να χτίζουν. Δεν Ο φίλος μας Ατολάβριο λέει Κύριε Διαμαντάρα γνωρίζετε ότι με βάση αποφάσεις του ΟΗΕ όταν σε μία πόλη η πλειοψηφία είναι μετανάστες αυτόματα εξουσία πρέπει να περάσει στην πλειοψηφία ε, Έγινε στο, στο Λονδίνο Διότι υπάρχει δ, δημοκρατία Δήμαρχο δη, δη, Πακιστανό και σε 7 πόλεις αγγλικές έχουν μουσουλμάνους δημάρχου. Ναι, θέλω να πω με γενικά το γιατί τα ξέρουμε τι λέμε. Μην τσακωδώστε, μη Η Δύση τι κάνει τώρα, τον Ιδίποδα Τυρανό. Κάνει, η, Δύση. η Δύση το επιζητεί. Ο Μακρόν είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να δεχθεί 200 εκατομμύρια. Ξένους. Ναι. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Να σε αλλοιώσουν, να μην έχουν κράτη εθνικά. Ωραία. Αυτοί θα διοικούν, ο Γάλλος θα διοικεί Γάλλος από την Αραβία, ο Άγγλος Άγγλο από το Κουβέιτ. Θα ομογενοποιηθούν αυτοί. Θα γίνουν άνευ πατρίδο, άνευ θρησκείας άνευ ηθών, άνευ συνηθιών, άνευ άνευ. Θα θέλουν άβουλα, πρόβατα να εργάζονται και τίποτα άλλο. Λίγο ριζάκι. Λίγο πολύ θα το έχω. Και το χαλάκι mm. να γωνία να mm. προσέφιασε. Mm. Γι' αυτό τώρα Άριο Γαυρόκλου τα βιβλία τη Ιστορία αλλοιώνει. Γιατί το παιδάκι που θα είναι τώρα 7 ετών και θα είναι 20, δεν θα του χρειάζεται η Ιστορία. Ποια Ιστορία. Άρα εμεί είμαστε μαλάκια mm. σαν αυτό. την κάνει την Ιστορία. Δηλαδή εσύ που κάθεσαι και ψάχνει να βρει τώρα τι παπούτσι αφορά για ο Σοκράτη, βλάξει. Mm. Αφού άρονται όλα αυτά. Θα πάνε στι καλένδε. Έτσι δεν είναι. Ε, δεν έρονται, για κατά αυτούς έρρονται, διότι κάθε δράση έχει και ίση και περισσότερη αντίδραση. Στην προκειμένη περίπτωση άμα φύγει ο φελός θα πάρει πολλούς. Θα έχουμε πρόβλημα. Ρωτάει λοιπόν, τι περιμένουμε λέει οπότε, λέει Μαριάνθη η φίλη σου. Μάλιστα. Αφού η κατάσταση είναι αυτή, τι, τι, τι, τι, τι κάνουμε. Μαριάνθη ο καθένας από το μετερίζει του να μπορεί να ξυπνήσει το διπλανό του. Να τον βάλει σε εγρήγορση να λειτουργήσει το εγρηγορό στο ελληνικό και το πνευματικό, το φιλοσοφικό. Να συνειδητοποιήσει ο κόσμο που βαδίζει. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτά. Πάμε, πάμε. Ότι αφού είναι. Να αφήσουμε αυτά να πούμε και σε άλλα. Ναι, απλά τα λέμε, αγαπητοί φίλη για να δείτε τώρα τι λέμε σε εκπομπέ. Και τι συμβαίνει ε, εξαντιδι, ε, Μια αξινάδεια που αντιδιαστούν Υπάρχουν κάποιες ελεύθερες φωνές Και ας μας απειλούν Και ας μας ναι, λένε πράγματα τα που εμείς μπορούμε και τα λέμε Διότι κάψαμε το καλύβι μας Μπράβο Δεν θα μας το κάψουν αυτοί Το κάψαμε, το μόνοι κάψαμε μας. εμείς Έτσι, Έτσι κι αλλιώ, Σαν τον Δημόνακα Δεν αναμένω τίποτα Δεν προσδοκώ τίποτα Δεν φοβάμαι τίποτα Είμαι ελεύθερος τεχείς. Άρα κάψαμε το μουνιόν μας εμεί ναι. ε, Λέγε ελευθερή μου, αγόρι μου, λέγε. Αγαπητοί μου, ακροατές η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ μεγάλη για τον Ελληνισμό. Αλλά καμία φυλάδα, κανένα κανάλι, κανένα ραδιόφωνο, κανένα δεν έγινε αναφορά. στις 2 Μαΐου του 1919, έκανε απόβαση ο ελληνικός στρατός εκτελώντας την εντολή των συμμάχων στη συνθήκη των Σεβρών και όχι της Λοζάνης, σημειώσε το αυτό, έκανε απόβαση και κατέλαβε την απελευθέρωση την Σμύρνη και όλη την Ιωνία. Η κατάρα όμως του κομματισμού και του διχασμού και οι ξένοι φίλοι και σύμμαχοι μας μέσα στα εισαγωγικά μας, όταν είδαν ότι ακόμη για μία φορά πόσο Ελληνικό στρατός προχωρούσε μέσα από τιτάνιες συγκρούσεις και νίκες, πέρασε την αλμυρά έρημο που, έρημο που δεν την είχε περάσει κανένας άλλος και έφτασε στα προάστια της Άγκυρας. Έβλεπαν τα φώτα της Άγκυρας, θα είχαν φτάσει εκεί. Πήγε το σήμα, ήκαδε πίσω και μεταξύ τους οι αξιωματικοί και οι να λένε στρατιώτες πετάξτε τα όπλα και γυρίστε, φύγετε. Δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός, τον πρόδωσαν. Διότι όταν είδαν οι σύμμαχοι ότι εμείς εκτός από την ζώνη που μας έδωσαν, την παράλληλη ζώνη, να ελέγχουμε, προχωρήσαμε να χτυπήσουμε την Άγκυρα που ήταν η έδρα των Νέων τουρκων, να καταλύσουμε το κράτος των νεοτουρκών. Τότε μας εγκατέλειψαν και όλοι μαζί εστράφηκαν και βοηθούσαν τον Κεμάλ. Μέχρι και ο Λενιν θεώρησε ότι ήταν σοσιαλιστική, επαναστατική η κίνηση του Κεμάλ και απέσυρε από το μέτωπο το γερμανικό όπου είχε υπογράψει συνθήκη ειρήνης όλα τα πυροβόλα του, όλα τα κανόνια του και την αεροπορία του και τα έκανε δώρο στον Κεμάλ. Αυτά δεν τα λένε η Αριστερή ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Κατρούγκαλος, είναι από 15 ετών είμαι κουμουνιστής. Οι Γερμανοί φίλοι μας δεν είναι. Τα έδωσε ο Λένιν. υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία, τελείωσε τον πόλεμο και το υλικό το έδωσε στον Κεμάλ. Ναι. Επίσης υπήρχαν πέντε καράβια μέσα στο λιμάνι του Πειραιός, επί δύο εβδομάδες με πολεμικό υλικό, τα οποία περίμεναν το αποτέλεσμα των εκλογών. Όταν είδαν ότι δεν εξελέγει ο αγαπητός του ο Βενιζέλο, τα καράβια αναχώρησαν, δεν ξεφόρτεσαν και ο πλεισμό αυτός πήγε και δόθηκε στους τσέτε του Κεμάλ. Και είχε βγει και η αριστερή παράταξη η ελληνική και πέταγε φεϊβολάν και έλεγε όχι μόνο, όχι μόνο αριστεί. Ήκαδε. Ήκαδε. Δηλαδή να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα ναι. τους. Τι δουλειά έχουμε εμείς. Ναι. Τότε όμως ο μεγάλος ο Εθνάρχης ο Ελευθέριος Βενιζέλος αφού το Σύνταγμα το δικαιολογούσε γιατί δεν ανέστηλε να κάνει διαστολή του χρόνου των εκλογών έτσι λέγεται ναι. Και να μην κάνει εκλογές σε εμπόλεμη Μ, χώρα Αυτό είναι Να το καθυστερούσε έξι μήνες Με σούντος του πολέμου εκλογέ εκλο... Και αφού ήξερε Ότι έχανε ε, Έχανε Τα ήξερε όλα όπως ο Τσίπρας ξέρει Τώρα δεν ξαναβγαίνει ό,τι και να κάνει Τελεία Ό,τι αλχημίες και να κάνει Και ό,τι λένε είναι ψέματα Δυστυχώς Επροδόθημεν για ακόμη μία φορά Ίσως, ίσως να βάλουμε μυαλό Γιατί αυτοί ζούσαν Ο κόσμος δηλαδή σε μια ψευδέση αριστερή αντίληψη, Το παιδί αυτό όπως έχουμε πει ε, ελευθερί, μέσα σε τρία χρόνια Κατάφερε Να ξεφτυλίσει την αριστερή ιδεολογία ε, Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι Το πως Το παιδί αυτό βγήκε στην κορυφή Στον αφρό της θάλασσας Και ποιους υπερφαλάγγισε Και με τι θα τα γράφει η ιστορία Τα ξέρουμε Όσον αφορά τώρα για την απόβαση του ελληνικού στρατού την ελευθέρωση της Ιωνίας είχα τη χαρά να τα ακούσω αφήγηση και από τον παππού μου και από τη γιαγιά μου και από τη μητέρα μου που ήταν πολύ μικρή το τι συνέβη. Στη μνήμη όλων αυτών που επί 500 και πλέον χρόνια η Σμύρνη ήταν υπόδουλο. Κάθισα και έγραψα μία ελεγεία ποιητική, Γιώργο, την οποία, ας δώσουν προσοχή, είναι όλη η ιστορία μας. Τιτλοφορείται Ιωνία Μάιος του 1919. Μάιος ήταν του 19, μίνας θείο, μίνας εκρηκτικός, μήνα ιερής θυσίας ελληνικός, Πέντε αιώνε ήταν στα στήθη μα βουβός. Στο Αιγαίο πέρα το λαμπρό, γκρίζα πλοία, ταξιδεύουνε πολλά. Ναι μάνα, τα είδα, είναι ελληνικά. Μάνα, είναι δικά μας, είναι πολεμικά. Ρώτα για την Σμύρνη έχουν βάλει. Η μάνα, η οδούλωτη, η γλυκιά Ελλάδα, τη λευτεριά στη σκλάβα κόρη της πάει με την γαλανό μπροστά που αναπετάει. Μου σχοβολάει το χιλιοπρόσμενο χάραμα, η σμύρνη η πριγκίπισσα με δάκρυα ξενυχτάει, προσμένοντας με δέος και πάθος ιερό, ο θεία, ευλογημένη λυτρωτική αναμονή. Ψυχία η υπερήφανη, ιωνική, υπέφερες αιώνε, μαρτύρισε πολλοί, Όμω σύγκυκεν η ώρα, ξέχασε τα δεινά, ο Μέγιστος Αλέξανδρος έρχεται ξανά. Ξημέρωσε, σιγή απλώνεται νεκρική, οι αιώνε πέρασαν, ατελείωτη η νύχτα αυτή. Μανάτα φάνηκαν πέρα από μακριά, είναι καράβια, γοργόφτερα ελληνικά. Αμέτρητες σημαίες, άσπρες με μπλε, «Πού ήταν κρυμμένες, δεν μου λες, σημαίες μικρές, μεγάλες, αληθινέ. απ' τα σεντούκια βγήκανε για δες. βρεγμένες σημαίες με αίμα και δάκρυα, της λαχτάρας, της προσμονής και της χαράς, ω, αμέτρητα, λυτρωτικά, αναφιλιτά, πόνος αιώνων σβήνεται από τη λευτεριά». Σεβάσμιε γέροντα, άξιε η δεσπότη, Χρυσόστο με ήρωα, μίσθη πατριώτη, Η θεία μοίρα σου φύλαξε άξιε μπροστάρι, Την πιο μεγάλη και ιερή σου προσφορά. Πρώτος εσύ τον να αγκαλιάζεις, Φιλώντας αυτό την ιερή γη την Ιωνική, Ο Άγια Μέρα της λύτρωσης και της λεβενδιάς, Λευτέρωσε τη Ιωνίες τα αλύτρωτα παιδιά. Όσια ημέρα ξέχαστη του 19, έσβησες και ξέπλυνες με την χαρά, την μαύρη και αποφράδα ημέρα του 1419, όταν τότε υποδουλώθηκε η Σμύρνη. Αιώνι όμοιρε Ίωνα, θύε ψάλε ψάλεκε πάλι γλυκά μελωδικά, τον ώστιμο η εδώ ξανά, γεμίζοντας ψυχές, καρδιές και μυαλά. Ο θεία ημέρα Μαΐου του 19, έσβησε και έριξε την βάρβαρη Τουρκιά. Μάνα και κόρη είναι και πάλι αγκαλιά, ζήτω το αξέχαστο και ιερό 19. Τι κι αν πέρασαν πάλι χρόνια πολλά, θα έρθει σύντομα και πάλι ένα νέο 19. Θα είναι ένα 19 γλυκό λυτρωτικό για όλων τη Ασία στον Ελληνισμό. Γέννητο. Με ωραίε μουσικέ ταξιδεύουμε όπω πάντα στον Αλμπέντο, όπω ξέρετε, και του πιο αξιόλογου ερευνητέ που έχουμε τη δυνατότητα να, του, να, να, να βγαίνουν στο μικρόφωνο, αγαπητοί Γιατί τελευταία πολύ βγαίνουν στα μικρόφωνα και εντάξει, λοιπόν, και μα πιάνουν και μερικοί στο στόμα του. Δεν από να πω τώρα, απλά το λέω συγκυριακά. Και έρχεται εδώ ο Γκούδη, ο Διαμαντάρα, η Τσάνη, ο Σαραγάς ο ένα ο άλλο, ό,τι πιο κορυφαίο έχουμε στην πιάτσα μα και μιλάνε, τους έχω ετοιμάσει εγώ μια χίτρα ταχύτητος αλλά δεν είναι τις παρούσεις, έλα ε, Θα ασχοληθώ τώρα, θα παρουσιάσω τη λέξη φιλότης έρως αγάπη και αρετή σε αυτές τις έννοιες επάνω διότι συνεχώς δεχόμεθα κριτική από ανθρώπους που δεν έχουν γνώσεις αλλά έχουν γνώμη ότι εσείς οι Έλληνε, δεν είχατε την λέξη αγάπη, δεν την ξέρατε και τη φέραμε εμείς, φέραμε την αγάπη. Ας δούμε όμω τώρα τι είναι η αγάπη, η λέξη αγάπη και θα δούμε αν τη είχαμε και τι μας έκαναν και τι είχαν και τι πήραν, διότι ό,τι έχουν είναι κλεψίτυπα, διαστραυλωμένα, και στα περισσότερα άλλαξαν το πρόσημο. Δηλαδή, τα θετικά έγιναν αρνητικά και τα αρνητικά θετικά. Σε ένα παλιό βιβλίο των αλχημιστών του Μεσαίωνο, που ήταν η κρυμμένη, συμπυκνωμένη γνώση σε αυτού, η κυνηγημένη, αναφέρε, αναφέρεται σχετικά στην αγάπη. Και τι μας λέει, Η αγάπη είναι η πρώτη των αρετών. Είναι το ιερό αίσθημα το οποίον πρέπει να κυριαρχεί της ανθρωπότητως. Είναι μία των κυριότερων βάσεων των ορθών νόμων. Εκ της αγάπης για να εσπλαχνία και η ελεημοσύνη, εκ κυριότερη ιδιότητες οι οποίε και με αυτήν πρέπει να κοσμούν πάσαν ευγενή και πολιτισμένην ύπαρξη, Η αγάπη είναι η ευημερία του ανθρωπίνου γένους, η παρηγορία και η ένωση αυτού, ανεξαρτήτως καταγωγής, αιρέσεων ή θρησκειών, αυτό είναι το μοτίβο των σοφιστών και του Σοκράτους. Εάν όλοι οι λαοί τα τας γλυκίας της αγάπης εντολάς, η ομόνια, η ευδαιμονία και η ειρήνη θα ευασίλευουν επί οι μελετητές των αρχαίων κειμένων γνωρίζουν ότι στα ομοιρικά κείμενα υπάρχουν τα ρήματα «αγαπώ» και «αγαπάζω», καθώς και το όνομα «αγαπίνορ» φυσικά με την διαχρονική σημασία τους. Επίσης, θα δούμε σε λίγο παρακάτω, θα σας αφηγηθώ, με τά τα φυσικά το Αριστοτέλους, πώς σε πέντε γραμμές μέσα αναφέρει δύο φορές την αγάπη ο Αριστοτέλης. Και ρωτώ εγώ πώς υπήρχαν τα ρήματα «αγαπώ» και «αγαπάζω» αλλά δεν υπήρχαν εν χρήση τα επίθετα και τα ουσιαστικά τους. Αυτό είναι ουτοπικό για κάποιον που γνωρίζει. Δεν γίνεται. Η λέξη «έρος» που χρησιμοποιούσαμε και η φιλότη θα δούμε σε τι ανώτερη βαθμίδα βρίσκονται. Η λέξη Ιερος εμπεριείχε εκτός των άλλων ενιών που θα ερευνήσουμε και θα σας αναφέρω την φιλότητα. Η λέξη αυτή έχει πάρα πολύ υψηλή έννοια και ήταν η πλέον διαδεδομένη. Εμπεριείχε δε ενιολογικά και εξομοιωνόταν με μία ενεργό κοσμική και υπερβατική δύναμη, διότι περιέχει μέσα την φώτιση και το καθαρό ηλιακό φως. Επάνω σε αυτήν είχαν στηρίξει φιλόσοφοι και ιδιαίτερα ο Ισίωδος, ο Πυθαγόρας και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι τις θεωρίες τους. Ο Εμπεδοκλής διατύπωσε ολοκληρωμένη την συμπαντική του κόσμο θεωρία της δημιουργίας της κινήσεως και της αρμονίας του σύμπαντο με την θεωρία του σφερος φιλότης Νίκος. Δεν πρέπει να, να μας διαφεύγει ότι ο χριστιανισμός έχει δανειστεί πολλά από τα ελληνικά αποκείμενα. Και αυτός ο Ιώσιπος ο Αλεξανδρινός αντέγραψε από εμάς όλα, τα προσάρμοσε στις, στα δικά του στη σύνοψη της βίβλου και στρέβλωσε όλα τα άλλα τα δικά μας. Μέχρι που έφτασε στο σημείο να λέει και ποιος είναι ο Πλάτων. Ένας ατικίζων Μωυσής. ατικίζων Μωυσής. Ναι. Δηλαδή, Τι ωραίο είναι αυτό Καταλαβαίνετε τώρα που έχουν φτάσει Και πως πρέπει να αντιμετωπίζονται Άρα αυτά που συμβαίνουν τώρα ελευθερία δεν είναι καινούργια ε, Ποιος είπε ότι είναι καινούργια 2000 χρόνια είναι Όχι δεν είναι είναι 2700 χρόνια Το 700 που πάει 700 που είναι καταγεγραμμένα τα των προφητών Που δίνουν εντολή και λένε Α. Αφανίσε τους Έλληνας έως θαλάσσις Από πρόχριστο μιλάς 700 πλην ναι. Και συνεχίζετε το τροπάριο Και δεν μου λες πως αντέχουμε ακόμα εμείς μου. Ε, Είναι η ράτσα μας Είναι η ράτσα μας Οπότε μόνο από εκεί μπορεί να μας αισιόδοξει ε, Από τίποτα άλλο Είναι το DNA μας Για να δούμε Για να δούμε γάμο το. Επίσης Υπάρχει ένα βιβλίο Του Γιαχούντα Γιαχούντας Εβραίος ναι, ναι, Άγγλος Εβραίος ναι, Γλώσσο λόγος καθηγητής και πρίτανης του Κέμπριντς έχει γράψει ένα βιβλίο μεγάλης, μεγάλων διαστάσεων με 900 τόσε σελίδε, που λέει ότι τα εβραϊκά είναι ελληνικά διχείβρου yeah, εις Λοιπόν, θα το ψάξουν στο διαδίκτυο, όποιος θέλει έχει τα ελληνικά, έχει τα εβραϊκά, έχει και άλλε γλώσσε, παρεμφερής Ανατολικές, που η ρίζα είναι ελληνική. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι τα αρχαιότερα γραπτά χριστιανικά κείμενα εμφανίζονται μεταξύ του τρίτου και 5ου αιώνα και τα περισσότερα είναι στην κοπτική. Μετά στα κείμενα αυτά επάνω ο καθένας ανάλογα με τις γνώσεις που είχε και την αγνωσία Έμπαινε, έγραφε, συμπλήρωνε, γι' αυτό υπάρχουν χάσματα πάρα πολλά, μέχρι που αναγκάσαν τους πάπες και τους πατριάρχες της οικουμενικέ Συνόδους να απορρίψουν, ήταν πάνω από 80 τα Ευαγγέλια, να κρατήσουν τα τέσσερα και τα άλλα τα απόκριφα. Επίσης, αν θα έχετε την υπομονή να μελετήσετε τις πράξεις των Αποστόλων, θα δείτε ότι στην ίδια σελίδα φάσκουν και αντιφάσκουν σε πολλά θέματα. Επίσης, εάν μελετήσετε την Αποκάλυψη του Ιωάννου, θα δείτε ότι δεν είναι γραμμένη από τον Ιωάννη, αλλά είναι από τον συγγράψαντα της πράξης των Αποστόλων, τον Λουκά, τον στενό μαθητή και ακόλουθο του Παύλου, ο οποίος όμως στο τέλος τον εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ο Λουκάς. Το γιατί θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πρέπει να σας τονίσω ότι στην αρχαία ελληνική γλώσσα το ρήμα φιλό είχε εντονότερη την έννοια της αγάπης από το ρήμα αγαπώ και αγαπάζω, διότι το φιλό όπως είπαμε είναι η φώτισης, ενώ το αγαπώ και αγαπάζω είναι μία δύναμις γήινη, η οποία πολλές φορές έχει τη δύναμη του πυρός. Επίσης ξέρουμε ότι χρησιμοποιούσαν και την λέξη έρως που ήταν η πλέον ισχυρά και η οποία εμπεριέχει. Η λέξη «έρωση» εμπεριέχει την φιλότητα, την αγάπη, τη φιλία, τη στοργή και την ελεημοσύνη. Η αγάπη στην φιλοσοφική κοσμοθέαση και στην καθημερινότητα είναι πολύ σημαντική. Εξεταζόμενη από ψυχολογική άποψη είναι το εσωτερικό συνέστημα της έλξης δύο προσώπων. Από την αρχαιότητα... Ο όρος αγάπη διαφοροποιήθηκε και απέκτησε πολυμορφικό και υγιεινό χαρακτήρα. Οι πρόγονοι μας χρησιμοποιούσαν περισσότερο, όπως σας έχω πει, τις λέξεις έρως και φιλότις, διότι αυτές είναι θεμελιώδεις, είναι δε οι έννοιες, ενέργειες της δημιουργίας την οποίαν σοφά πράπτοντας, η πρόγονοι τις κάλυψαν με τον μύθο της Δήλου, της νιόβης, της Λιτούς, της Αρτέμιδος και του Απόλλωνος. Μετά την θράψη του κοσμογονικού ορφικού οού, το γνωστό σήμερα ως Big Bang, εξήλθε η πρώτη θεότητα. Ποια ήταν αυτή ο πανδημιουργός Εφάνης Αίρος, ε. ο οποίος είχε δυτή σημασία και ενέργεια, δηλαδή την ουράνια και την γήινη. Ας δούμε τι λέει ο ιδρυτής της ιδεοκρατίας και της ενιοκρατίας πλάτων, ο οποίος με τον κώδικα του Ισιώδου θα μας οδηγήσει και θα μας φωτίσει επάνω σε αυτή την σοβαρή και διαχρονική έννοια με τη φωνή του δασκάλου του, του Σοκράτη. Τον κώδικα του Ισιώδου είχαν αποδεχθεί και αναπτύξει οι προσοκρατικοί και η μετασοκρατική φιλόσοφοι. Ιδιαίτερα δε ο Εμπεδοκλής, οι σοφιστές, με τον ιδρυτή της κοινικής σχολής αντισταίνη, ο Σοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, Διογέννη Λαέρτιος, καθώς και οι φιλοσοφικές σχολές των πυθαγορείων, των Επικουρίων, των Στοϊκών, των Σχολαστικών και όλοι οι σκεπτόμενοι ορθολογικά διανοητές. Πρέπει να επισημάνω ότι πλήθος από νεότερους φιλόσοφους και φιλοσοφικές σχολές χρησιμοποιούν τη λέξη αγάπη εδώ το γράμμα Α, το πρώτο Α, δεν είναι στερητικό, αλλά ενισχυτικό της έννοια. Αυτό σημαίνει σε μερικές λέξεις. Αυτή, βάσει του κώδικα του ισιόδου δηλώνει μία γήινη, ενιολογική, αλλά και υποκείμενη στην φθορά και στο ίδιο συμφέρον δύναμη. Δηλαδή, σ' αγαπώ διότι προσδοκώ κάτι από σένα να αποσπάσω κάτι υλικών ή μη υλικών. Αυτή τη δύναμη είναι η γήινη αγάπη, ενώ η γη αγαπη ενω η φιλοτη και ο έρως δεν έχουν αυτή την γήινη ενοιολογική φθορά. Ας δούμε τώρα τι μας λέει ο ιδρυτής της λογικής, ο Αριστοτέλης και ο θεμελιωτής όλων των επιστημών μετά Στο έργο του «Μετά τα φυσικά» στο 980 Α. γράφει «Πάντες άνθρωποι του ιδένε ορέγονται φύση, σημείον ιδιαιτοναισθήσεων αγάπησης και γάρ χωρίς τις χρεια αγαπώνται διαφτάς και μάλιστα των άλλων ίδια των ομάτων». Ας δούμε τώρα μία σύγχρονη προσαρμογή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν από τη φύση τους έφεση για τη γνώση. Αυτό φαίνεται από την ιδιαίτερη αγάπη που έχουμε για τις αισθήσεις μας, διότι, ανεξάρτητα από την χρησιμότητά τους, μας είναι αγαπητές οι ίδιες οι αισθήσεις, περισσότερο δε από όλες η αίσθηση της οράσεως. Πράγματι προτιμούμε την όραση από όλε γενικά τις άλλες αισθήσει, όχι μόνο για πρακτικούς λόγους αλλά και όταν δεν σκοπεύουμε να επιχειρήσουμε τίποτα διότι η όραση περισσότερο από κάθε άλλη αίσθηση μας βοηθά να γνωρίσουμε θετικότερα και καλύτερα κάτι αλλά μας αποκαλύπτει και τις διαφορές γι' αυτό την έχουν αποκαλέσει και θύρα της ψυχής. Ορα, Λοιπόν, κάτσε να κάνω άλμα για κάποια να διλήσουμε τα 11, αλλά ακολουθεί ο κωπι συνετρών I'll Είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, όπω είμαστε κάθε βράδυ. Το πέμπτη ξεκινάμε 7 η ώρα με την εκπομπή Φιλοσοφία και Ελληνική Γλώσσα. Με τον κύριο Διαμαντάρα, ακολουθεί εκπομπή Σύνετρων και μετά ακολουθεί εκπομπή προ τον παγκόσμιο ρυθμό. Λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε Διαμαντάρα. Ο Πλάτων στο έργο του συμπόσιο αποκαλεί τον έρωτα Μέγα Δαίμον. Ο δαίμον, έχουμε ξαναπεί στην ελληνική, είναι η θεότητα ή η Καλή θεότητα είναι ο έσω θείος πίνθηρ του ανθρώπου. Για να μας τα ανατρέψουν που έκαναν όλα τα θετικά αρνητικά, μα τον παρουσίασαν σαν δαίμονα, μας έκαναν, μας έφεραν και τη λέξη του σατανά, που σημαίνει στη γλώσσα του αντίπαλος, και μας έβαλαν αρνητικές θεότητες. Ο Δαήμον, επίσης, από το δαίμονα προέρχεται ο δαήμων, ο ιδίμων, δηλαδή ο γνώστης. Φυσικά στην αρχαιοελληνική σημασία και όχι στην κακοποιημένη χριστιανική. Στο συμπόσιο στο 202, η Μάντης και φιλόσοφος Διοτίμα που δίδαξε και τον Σοκράτη από την Μαντινία, μυή του ανοίγει τα μάτια του Σοκράτη στα μυστήρια του θείου έρωτα με την φράση «Δέμον μέγας Σοκράτη ο έρως». Άλλωστη κάθε τι το δαιμονικό ε, βρίσκεται μεταξύ θείου και θνητού. <coughs> Καταλαβαίνετε, το δαιμονικό είναι μεταξύ θείου της θεότητος και του θνητού. Είναι το μεταξύ. Αυτή η λέξη μεταξύ είναι ο μέσος όρος που συνδέει τους δύο ακραίους. Είναι η βάση των μαθηματικών εξισώσεων, δηλαδή της λογικής. Είναι ο έρος ο οποίος συνδέει το θνητό με το αθάνατο. Είναι η βαθιά ερωτική φύση η οποία όταν κατέχεται από την θεία μανία αναζητεί τον δαίμονα, τον θείο έρωτα που θα την φέρει σε επαφή με το θείο. Ο έρος δεν μοιάζει ούτε με το θνητό αλλά ούτε και με το θείο διότι ο είναι μεταξύ της σοφίας του Θεού και σοφία είναι η γνώση και της μορίας των θνητών και της ανοησίας των ανθρώπων. Άρα ο έρος είναι δαήμων, είναι γνώστης και ως εκ τούτου είναι φίλος της σοφίας της γνώσεως. Ο Σοκράτης τότε τη ρωτάει και ποια είναι η δράση του διοτίμα; ιδιοτίμα του δίνει την ακόλουθη απάντηση. <coughs> να μεταφράζει και να μεταβιβάζει στις θεότητες τα προερχόμενα από τους ανθρώπους και στους ανθρώπους τα προερχόμενα από τις θεότητες. Εδώ ο Έρος μοιάζει να περιγράφει ακριβώς την ροή την μεταξύ ή την συνδέουσα τους νητούς με τις θεότητες. Παρατη, παρατηρείτε ότι δεν λέω τον Θεό, λέω τις θεότητες. Οι Έλληνες ήταν μονοθεϊστές και χρησιμοποιούσαν υποδιέστερες θεότητες, οι οποίες πολλές φορές ήταν οι δυνάμεις και εκφάνσεις της φύσεως, ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν προσφέρει πάρα πολλά στο ανθρώπινο γένος. Εδώ ο Έρος μοιάζει να περιγράφει ακριό, ακριβώς τη ροή, την μεταξύ της συνδέουσα. Βασική όμως προϋπόθεση για την διασύνδεση των θνητών με τα θάνατα είναι η ανεμπόδιστη έσω τη της αρετής. Ο Πλάτων στο έργο του επίσης κρατήλωσε το 420 διαστόματος ο κράτους λέει τον παλιό καιρό ο Έρος ονομαζόταν Εσ με όμικρον το Ρος από το ρήμα Εσ Ρέο διότι τότε χρησιμοποιούσαμε το όμικρον αντί του Ωμέγα ο Έρος του εαυτού η ροη είναι το θαύμα του γνώθου αυτών, τη έσοθεν κοινωνία του Θείου Σπινθήρα, που προανέφερα. Η ελεύθερη ροη είναι η βάση του έρωτο των δύο φίλων κατά την ιδιωτήμα. Θέση που την αποδέχεται ο Σοκράτη, ο οποίο λέει ότι ο έρωτο είναι ο τόκο ή η αμοιβή εν το καλό. Διότι η δημιουργία συντελείται με την εξορόπιση των αντιθέτων δυνάμεων, με την ισότιμη συμμετοχή και των δύο αρχών της άρενα και της θήλεια. Ο Ηράκλης στα αποσπάσματά του 851-54-57 και ο εμπεδοκή στα αποσπάσματά του 17-21-32-36, ταυτίζονται και δηλώνουν ότι η ροή της έσω λειτουργίας είναι πρότυπη σε κάθε έλογον και έχει αιτία την αντίθεση και όχι την ομοιότητα για να επέλθει το αποτέλεσμα της αρμονίας. Η εξισορρόπηση των αντιθέτων να όταν θα πάτε σε εκκλησίες παλαιές θα δείτε το μοσαϊκό δάπεδο να είναι τακτοποιημένο με λευκά και μαύρα πλακίδια. Τούτα αυτό ήταν και σε όλες τις κεντρικές αίθουσε όπου ετελούντο ή και μυστήρια για να δείχνει τη σύμπραξη των αντιθέτων για να επέλθει η αρμονία. Η εξωτερική ροή παρουσιάζεται με τον δεύτερο αναγραμματισμό όταν τον προβούμε στον αναγραμματισμό, μας βγαίνει το ωραίο και στον κρατήλο το 427. Ο Σοκράτη λέει για το σύμφωνο σίγμα κεφαλαίο ότι είναι φυσικό σίγμα και μιμείται το ΣΥΟΜΕ και τον σεισμό. Προσέξτε τώρα τι, τι σημασία βάθο έχει. Πράγματι, η παλινδρομική κίνηση του έρωτος μιμείται την παλινδρομική κίνηση του σεισμού κατά την οποία ο άνδρας γεννά και μετά από εννέα μήνες υγιεινή τίκτη. Έτσι, με την αέναο παλινδρομική κίνηση του σίγμα, Παύλα Ροή του έρωτος, επιτυγχάνεται υπε, η η μετάβαση των θείων υποθηκών στους ανθρώπους και από τους ανθρώπους τα αιτήματά τους στι θεότητες. Συμπόσιο 202-203. Με την αλλαγή του τονισμού ο όρος γίνεται «ερό», που είναι μέλλον του ρήματος λέγω. Πράγματι, ο έρω σε όλα τα επίπεδα του διακρίνεται «διατολέγιν» «παύλα ερό» το οποίο είναι αμφίδρομο. Πώς θα ρίξεις την κοπέλα, τη γυναίκα ή η γυναίκα σε σένα με το σπρεχάρισμα που λένε οι νέοι. Η αρχαιοληνιστή ε, Πιτσι Πιτσι. Ναι. Πιτσι Πιτσι έλεγε ο με, με την παρουσία του σήμα, η αναλλαγή του λόγου και κάθε συζήτηση καθίσατε διαλογική για να οδηγηθεί στην διαλεκτική και την μευτική μεθοδολογία του λόγου για την προσέγγιση και ανέβρεση της αλήθειας. Η Διωτήμα στο 204 τονίζει ότι ο Έρος είναι φιλόσοφος ολοκληρωμένος και με τον αναγραμματισμό περιγράφεται επακριβώς η ουσία της λέξεως η οποία εξηγεί την πλήρη έννοια της έσω έξω αρμονικής ροής. Ροίς, Ας δούμε τώρα, θα σας αναπτύξω, τον αλληγορικό μύθο του πόρου, της πανίας και του έρωτος, τον οποίον μας περιγράφει ο Πλάτων στο συμπόσιο. Ο Σοκράτης ρωτάει τη διοτήμα. Είχαν ξεκινήσει, ήταν καλεσμένος ο Σοκράτης να πάει στο συμπόσιο, όπως ήταν και η διοτήμα. Και αντάμωσαν έξω στο προάβλιο, και εκεί έγινε όλη αυτή η συζήτηση και μπήκαν μέσα προετοιμασμένοι. Ενώ μέσα είχε ξεκινήσει το συμπόσιο, ο Σωκράτης με τη Διοτήμα είχαν αυτή, αυτόν τον διάλογο. Ο Σωκράτης ρωτά τη Διοτήμα. «Εγώ Διοτήμα σου είπα ποιος είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, αλλά ο Έρος ποιος έχει γονείς». Η Διοτήμα του <laughs> απάντησε ως εξής. «Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία» αλλά θα σου την διηγηθώ, καλέ μου φίλε Σοκράτη. Την εποχή που ήρθε στον κόσμο η Αφροδίτη, Παύλα το καλός, οι θεοί είχαν συμπόσιο. Μεταξύ των άλλων ήταν και ο Υιός του Διός και της Μύτιδος, Παύλα Σοφίας, Πόρος, Παύλα Πλούτος, Παύλα Πέρασμα. Ο Πόρος είναι ο Πλούτος, Έχουμε τη λέξη ευπορός και άπορος. Όταν απέφαγαν πήγε και η πενιά να επαιτήσει, διότι είναι από τα παλαιότατα χρόνια όπου υπάρχει συσωρευμένος πλούτος υπάρχει και μεγάλη φτώχεια, είναι η ανισοκατανομή του πλούτου διότι αυτό ήταν φυσικό σε ένα τόσο πλούσιο γεύμα στάθηκε λοιπόν στην είσοδο η πενία και παρακολουθούσε ο πόρος τότε μεθυσμένος από τον έκταρ διότι ακόμη τότε δεν υπήρχε ο ίνος άρα δεν είχε γεννηθεί ο λιόλυσος βλέπετε η Αφροδίτη είναι παλαιοτέρα του Διονύσου, εξήλθε στου κήπου του Διός και με το κεφάλι βαρύ έπεσε και αποκοιμήθηκε. Τότε η παινία μέσα στην απορία της, μέσα στην φτώχεια της, έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό της. Πώς να αποκτήσει ένα παιδί από τον πλούτο. Πήγε λοιπόν τότε και ξάπλωσε δίπλα του και έτσι απέκτησε τον έρωτα. Άρα ο έρωτος είναι τέκνον του πλούτου και της πενίας και της στόχιας. Για τον λόγο αυτό ο έρωτας έγινε συνοδός και υπηρέτης της Αφροδίτης διότι γεννήθηκε στα γενέθλιά της. Είναι εμφύτο αναφέρει ερωτευμένο με το καλό, το ωραίο, διότι η Αφροδίτη είναι η εκπροσώπηση του κάλου στον ουράνιο και στον πάνδημο γήινο κόσμο. Γι' αυτό ελάτρευαν δύο Αφροδίτε, την ουράνιον και την πάνδημο. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτοί οι φίλοι Albedo14.com Λευθέρης Μαντέρα. Κάθε πέμπτη βράδυ εκεί μετά τις 7:00, ξεκινάει τη συζήτηση εδώ Με τίτλο ενότητα εκπομπή, Φιλοσοφία και Ελληνική Γλώσσα Το σημερινό θέμα είναι γύρω από την ετοιμολογία Και όχι μόνο της λέξεως Αίρος Αγάπη. Αγάπη και όλα αυτά Ακολουθεί η εκπομπή του Δημήτρου Μάστορας Σύνετρον, όμως έχουμε χρόνο για να ολοκληρώσει τις έννοιες. Παρακαλώ. Η σύλληψη λοιπόν και η γέννηση του έρωτα από την παινία είναι η κατάσταση μεταξύ, αυτό που έλεγα προηγουμένως, της θνητής παινίας και του πλούσιου και αθάνατου πόρου. Είναι ο συνδετικός λόγος μεταξύ των δύο κόσμων, των των θνητών και των αθανάτων. Είναι η κατάσταση του δαίμονος δαήμονος, όπως είπαμε, του φρόνιμου και αυτού που γνωρίζει κατά τον Σοκράτη στον χώρο, στον μεταξύ όπου αυτός δεσπόζει. Πλάτων κρατήλος 3.98. Κατά ο διαμεσολαβητής έρος δαίμον γνώστης φρόνιμος Περιέχει στην νοητική κατανόηση όλα τα συναισθήματα και οφείλει να εκφράζεται με τη λογική, την σοφία, παύλα γνώση και την αγάπη. Τι είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός είναι η έντονη αγάπη προς τον κόσμο, προς το εν το παν, των προσοκρατικών. Στην ελληνική παράδοση, ο αίρος με την έννοια της αγάπης δηλώνει κάθε είδους αγάπη για την αρετή, τη γη, τη θάλασσα, την επιστήμη, την τέχνη, τη γυναίκα, τον άνδρα και Είναι η, προ... η πρότιστη και συνεχής αιτία της θεογονίας, της κοσμογονίας και της κοσμοποιίας. Αυτή τη λέξη την ακούτε ίσως για πρώτη φορά τόσο στην ορφική, την ομερική, όσο και στην ισιοδια μυθολογική, αλληγορική παράδοση. Είναι έννοια αφηρημένη, πολύ συλλεκτική και είναι το σύνολο της συμπαντικής αγάπης προς το σύνολο του εκδηλούμενου κόσμου προς τα πάντα, από την πρωτογενή ύλη μέχρι τις θεότητες. Είναι η ελκτική και συνεκτική δύναμη που συγκρατεί την ύλη, η οποία δημιουργεί και διατυπώνει κάθε μορφολογία. Ο έρος είναι ο αρχαιότερος των εγκοσμίων θεοτήτων και υπεύθυνος για κάθε δημιουργία. Η ενέργειά του ενυπάρχει σε όλες τις θεότητες, καθώς και σε όλα τα έμβια όντα, τα φυτά, και σε όλη την ηλική εκδήλωση διότι διέπει, διακατέχει και πληρεί το παν κατά τον Ισίοδο και τον Εμπεδοκλή η φιλό της, Παύλα Αγάπη αντιτίθεται και εξισορροπεί τον Νίκος Παύλα μίσος από και έτσι διατηρείται η αρμονία στο σύμπαν και όπως έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι εις την τάξιν από το χάος και η λατίνη ορντο απ το οποίο πέρασε μέσα στην Δυτική Φιλοσοφία και την Εκκλησία και είναι το αρχαίγωνο ελληνικό φιλοσοφικό διατύπωμα. Την ιδέα της συμπαντικής αγάπης ασπάζεται και ο Αριστοτέλης, αργότερα και ο Ποσειδόνιος, ο οποίος διατύπωσε φιλόσοφος και αυτός μεγάλος, ο οποίος διατύπωσε την θεωρία της παγκοσμίου συμπάθειας, Παύλα, αρμονικής αγάπης. Και ο Σωκράτης διατύπωσε και αυτός με την φράση του «Η αρμονία της παγκοσμίου έλξεως των πλανητών, η αγάπη και η αρμονία μεταξύ τους δεν τα αφήνει να πέσουν στο κεφάλι μας επάνω, καθώς και πλήθος άλλων φιλοσοφικών σχολών, και πνευματικών ανθρώπων σε ό,τι αφορά την θεμελιώδη φιλοσοφική σημασία της έννοιας της αγάπης στον έρωτα επισημαίνεται για πρώτη φορά από τον Πλάτωνα στους διαλόγους Συμπόσιο και Φέδρος η αγάπη λέει ο Πλάτων είναι η έλξη που ασκεί το καλό στο ωραίο μα το ωραίο μα έλκει γι' αυτό στεκόμεθα με δέος εμπρό στα ωραία Αγάλματα στους άνδριάντες διότι αγάλματα έκαναν τους Ανδρίους και όχι τους Διλούς, γι' αυτό λέγονται και οι και αγάλματα διότι το κάλλος του ανδριάντα αγάλι την ψυχή μας. Η τύποι της αγάπης είναι και οι τύποι του ωραίου. Η αγάπη γεννιέται κατά την επαφή με το, με τον αισθητό, με το αισθητό ωραίο αλλά ανελύσεται από αυτό στο ψυχικό ωραίο και κλιμακωτά ανέρχεται στο διανοητικό κάλος όπου είναι και η αλήθις αγάπη. Τα αισθητά κάλι του υλικού κόσμου αναφέρει ο Πλάτων δεν είναι τίποτα άλλο παρά και σχεδιάσματα ή οχρέ ανταύγειες. Η αγάπη είναι πως η λαχτάρα του ανθρωπίνου όντω να ξεπεράσει την αισθητή πραγματικότητα για να καταλήξει στη θέαση και την αρμονία του κόσμου των ιδεών. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν είναι ένας κόσμος στον οποίο το κύριο στοιχείο είναι η αγάπη. αυτό είναι ο βιότοπος του ελληνισμού και ο καθολικός προσδιοριστικός όρος του ελληνικού πολιτισμού που τον καθιστά μοναδικό. Ούτω πολλαχώθεν ομολογείται, ο έρως εν της θεής πρεσβύτατος είναι, μας λέει ο Πλάτων. Πράγματι, από πάρα πολλούς ομολογείται, ότι ο έρως είναι ο παλαιότερος απ τους, απ τις Οι από τις θεότητες, η παλαιότερη από τις θεότητες. «Αρετά πολύμοχθε γέννη βρωτείο», τονίζει ο Αριστοτέλης. Είναι ο ύμνος προς την αρετή, αρετή που για σένα μοχθούν πάρα πολύ τα γέννη των ανθρώπων, διότι αγάπη δίχως αρετή δεν γίνεται. των μεν έρωτα Θεών αν το πάντον, μας λέει ο Παρμενίδης. Πρότιστη απ' όλες τι θεότητες επινόησε τον φάνη έρωτα. Σεμνός έρως αρετής, λέει ο Φοκυλίδης. Ο έρωτας για την αρετή είναι άξια επιθυμία και όντως ο εναρετή ο ενάρετος έχει φωτιστεί από την πρώτη θεότητα των θείο έρωτα της δημιουργίας της συμπαντικής συμμετρίας και της αρμονίας. Και έρχεται και ο Ιπποκράτης και τι μας τονίζει σε όσους γιατρούς υπάρχει και φιλανθρωπία εκεί υπάρχει και έρωτας για την επιστήμη. Άρα ο γιατρό. Πρέπει να αγαπάει τον άνθρωπο για να αγαπάει και το λειτουργήμά του. Όποιος επιθυμεί να προσεγγίσει σε βάθος το τι είναι αγάπη, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι φόβος η εξάρτηση, η ζήλια, κτητικότητα, η υπευθυνότητα, το χρέος και η αγωνία του να μην αγαπηθείς. Αφού λοιπόν τα αποβάλουμε όλα αυτά, όχι με την βία, αλλά με την αυτογνωσία και την συνεχή άσκηση και βίωση της αρετής, τότε ίσως βρούμε αυτό το περίεργο άνθος που τόσο πολύ αναζητά διαχρονικά ο άνθρωπος για να οδηγηθεί εναρετή στην ευδαιμονία. Τι αισθεί όμω αρετή? Ο Πλάτων στην πολιτεία αναφέρει ότι ο ενάρετος οφείλει να κατέχει την σοφία, τη γνώση, την ανδρεία, την δικαιοσύνη και την σοφροσύνη. Ο δε μαθητής του Αριστοτέλης Θεμελιωτής της λογικής επιστήμης συμπληρώνει ότι η διανοητική ηθική είναι η μεσότης της αρετής. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει έρως, φιλότη και αγάπη, άνευ της αρετής, που πρέπει να πληρεί το πνεύμα και την καρδιά του υποκειμένου. Κανείς και καμιά εξουσία δεν θα μας υπαγορεύσει κάποια μέθοδο ή κάποιο σύστημα πώς να αγαπάμε. Η αγάπη δίνει τόσα πολλά και δεν ζητά τίποτα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. Προσφέρετε λοιπόν φίλοι μου συνεχώς και αφιδό αγάπη με έργα, με λόγους και με θετικές σκέψεις. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτές οι ενέργειες επιστρέφουν και επενεργούν πολλαπλάσια στον δίδοντα και α μην το αντιλαμβάνετε τις περισσότερες φορές. Μετά από αυτά που σας είπα, περιέρωτος και αγάπης, πιστεύω ότι δόθηκε ιδέουσα απάντηση σχετικά με το εάν γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας την λέξη και την έννοια της αγάπης. Άρα είστε οπλισμένοι τώρα με γνώση βάση στοιχείων που αν ακούτε συζητήσεις να τους τοποθετείτε εκεί που πρέπει. Τέλος, ας έρθουμε στα σημερινά. Γίνεται κατανοητό σε όποιον εντρυφήσει σε βάθος τα αρχαία κείμενα και στο σημερινό ότι η πολλαπλή κρίση την οποία βιώνουμε οφείλεται σε μία πολύ μεγαλύτερη κρίση αξιών την οποία δρομολόγησαν με την αποκοπή μας από την αρχαία ελληνική γραμματεία ειδικότερα δε από την μητέρα όλων των επιστημών, την ελληνική φιλοσοφία. Οι ένοχοι υποτελείς γνωρίζουν ότι αυτή είναι η μόνη και ασφαλής μέθοδος που μπορεί να μας οδηγήσει στην οδόν της σωτηρίας και να μας δώσει την ορθή και ενδεδειγμένη λύση σε όλα τα προβλήματα που μας ταλανίζουν, κατανοώντας τον αληθή σκοπό της υπάρξεώς μας και τις καταστάσεις που βρισκόμαστε και δεν πρέπει να ξεχνάτε εσείς που ασχολείστε ότι το καθέκον το διαχρονικό του Έλληνα σε όλη την ύπαρξή του είναι το συνάγειν τα διασπαρμένα και μεταδίδει το φως ο Έλληνας από την ύπαρξή του Συνάγει, αναπτύσσει, κωδικοποιεί και μεταδίδει φως. Εμείς δεν κάψαμε ούτε βιβλία, ούτε σταυρώσαμε, ούτε κρεμάσαμε κανέναν διανοητή. Ήμασταν ανεξήθρισκοι, όλες οι δοξασίες ήταν επιτρεπτές, αρκεί να μην έτειναν να ανατρέψουν τα πολιτεύματα και να μην ήθελαν να υποδουλώσουν τους πολίτες που ήταν πέριξ ενός πόλου ο πόλος έκανε την πόλη έκανε τον πολίτη έκανε τον οπλίτη και όλοι μαζί ανέδειξαν την δημοκρατία πριν κλείσω το θέμα αυτό σας είχα πει ότι πριν από χρόνια πολλά πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο όταν βρισκόταν στην Οδόν Πανεπιστημίου στην ηλικία του Σλίμαν το είχε χτίσει, τώρα είναι το νομισματικό μουσείο όλοι οι οροφές εσωτερικά όταν κοιτάξεις είναι γραμμένες και έχουν αποθέματα Μου κίνησε την περιέργεια το εξής μπαίνοντας στο τρίτο δωμάτιο από ό,τι θυμάμαι ήταν Διάβασα και το αντέγραψα, τώρα να το μοιραστώ μαζί σας. Πώς γεννόμην, πόθεν ήμι, τίνος χαριν ήλθον απελθήν, ουδέν εόν γενέστε και πάλι έσωμε ως παρ ουσία. Ούδι να τι μηδέν επιστάμενος, εν και μηδέν των μερόπων το γένος αλάγε μη φιλίδων ον βάκγιον άμα τούτο γαρεστή κακών αντίδοτων φάρμακων. Γι' αυτό το αρχαίο, το απόσπασμα, ρωτήθηκε η Ακαδημία να μας πει πού είναι, ποιανού είναι. Δεν μπόρεσε. Πήγαν, το είδαν, το αντέγραψαν, το κατάλαβαν και Απορία Ψάλ του λέει Δίξ και η, και η απάντηση μετά από πολύ καιρό Σε έναν φίλο μου γέροντα δικηγόρο Που έκανε την Εβάλαμε ένα νομικό να κάνει σεβάσμιο Την ερώτηση Η απάντηση ήταν ποίημα αδυλου ποίητου Της παλατινής ανθολογία Των αλεξανδρικών Αλεξανδρινών χρόνων Τι λέει τώρα αυτό το απόσπασμα Πώς γενόμεν, πόθεν είμαι, είναι η τριλογία, η φιλοσοφική. Εγώ πώς έγινα, από πού προέρχομαι και γιατί ήρθα εδώ στη γη, για να απέλθω. Ο Κατζαντζάκης λέει να αφήσω την κοπριά μου και να φύγω. Βλέπετε ότι όλα έχουν μία λυσίδα. «Ουδέν αιών γενέστε και πάλι νέσω ω ως Παρισία». Τίποτα δεν γίνεται από το νέο. Και πάλι εγώ λέει θα ξαναείμαι εδώ και να φύγω. Ούδι να με τι Δεν μπορώ να μάθω τίποτα. Μηδέν επιστάμενος. Εάν δεν το σπουδάσω. Και συνεχίζει. Εν και μηδέν τον μερόπων το γένος, Ένα και τίποτα με... είναι το γένος των ανθρώπων. Εδώ είναι το εν το παν των ιώνων. Προσοκρα... Το... Και αφού καταλήγει εδώ λέει «Αλλάγε μη φιλίδων ον βάκχιο νάμα, αλλά έλα εδώ λέει να φιλοσοφήσουμε όπως όταν παίρνεις τον άμα, το νίνο του βάκχου, έλα εδώ να φιλοσοφήσουμε, να συζητήσουμε και να φιλοσοφήσουμε τούτο γαρεστή κακόν αντίδο των φάρμακων διότι μόνο η φιλοσοφία είναι το αντίδοτο φάρμακο για όλα τα κακά. Να, γιατί θέλουν να κόψουν τη σκέψη. Ή το είχαν καταλάβει οι αρχαίοι μας πρόγονοι ότι φιλοσοφώντας και συζητώντας μπορούσαν να, να έχουν τα προβλήματα. αντίδοτο όλων των κακών. Ε, αυτό ξέρει και ο Γαβρόγλου και βγάζει την ιστορία και τα μαθήματα αυτά από τα σχολεία. Μάλιστα. Για να μην να τα παιδιά τώρα. Και τώρα, παρακαλώ, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία καταργείται η έπαρση τη σημαία και ο εθνικό ύμνο στα σχολεία. Αυτά τώρα ο, ο λόγο ποιο είναι. είναι ε, γιατί έχουμε και άλλου που παρεξηγούν. Σε ποιο κράτο γίνονται αυτά στον πλανήτη, Εδώ. Εδώ Όχι, να βρούμε άλλο ένα κράτο να το αντιγράψουμε, ρε παιδί μου. Ο... Πρωτοπόροι είμαστε. Ο πρωθυπουργό τη Βαβαρία. Τώρα ο που βγήκε Στη Γερμανία έχει ο κάθε κρατήδιο τη σημαία του Έβγαλε τώρα Φιρμάνη και είπε Όλα τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα δικαστήρια Όπου υπάρχει η δημόσια αρχή Μπαίνοντας στην πόρτα θα έχει ένα μεγάλο σταυρό Έτσι Εδώ εμείς είμαστε έτσι Θέλετε... Αυτό που κάνουμε εμείς για τους άλλους Άμα πάμε εμείς εκεί θα το κάνουν και αυτοί για εμάς είναι η αρχή τη ανταποδοτικότητα. αυτή. Ναι. Άρα πώς λοιπόν εμείς κατεβάζουμε... Ακούστε, φίλοι... Καλά όλα έχουν γίνει τα έσχη σημαία, κατεβάσουμε τη σημαία. Ναι. Διότι έχουμε και άλλους που δεν έχουν, έχουν τη δικιά τους σημαία. Ε, ας τη σηκώνουν ναι, εκεί που θα είναι μαζεμένοι, δεν είναι κακό. Όχι, κακό είναι. Εμείς τη δικιά δεν μας είναι γιατί... Είναι πατρίδα τους. στην πατρίδα αυτή υπάρχει μία σημαία. Ναι. Άμα είσαι φιλοξενούμενος, δεν έχει δικαίωμα... Εδώ ήρθες για να βάλεις τη σημαία σου ή για να κάτσεις να φάσεις Γιατί αν βάλεις σημεία κομμάτι... σημαία γίνεται και, και χώρος δικός ναι Ναι Την άλλη εβδομάδα έχω και τον, την προσευχή του Σοκράτη Θα σας ανακοινώσω και την προσευχή του Σοκράτη τι λιτή, να δείτε τι ωραία πράγματα Λέει εδώ από τη Θεσσαλονίκη μια κροάτρια Θα μας πούνε ότι την επιβάλλει η η ΕΟΚ δεν επιβάλλει τίποτα. τίποτα. Αυτοί τα κάνουν μόνοι του. Α, μόνο ΕΟΚ λένε τώρα, εμεί δεν είπαμε να πάρετε κανένα μέτρο από αυτά. Εσεί τα ψηφίσατε. Για να μην διώξουν ούτε Εσείς ένα υπάλληλο. Εσεί τα προτείνατε. Δημόσιο υπάλληλο. Ο... ο Σόιμπλε. Σκοτώσανε την είπε, ιδιωτική πρωτοβουλία που του ταζει για να μην διώξουν το στρατό του. Τσακωνόμουν, λέει, με το Βενιζέλο και το Σαμαρά, Ότι δεν ήθελαν να μου εκχωρήσουν την περιουσία. Την δημόσια. Ναι. Και τούτη εδώ μόνοι του μου πρότειναν για 100 χρόνια όλη την περιουσία ένα ταμείο που θα το ελέγχουμε εμεί. Και δεν θα ελέγχονται οι διοικούντε. Μα το αφημί πάει εκεί κατευθείαν. Τι το αφημί, αφού κάναν ό,τι. Να μην τους... έχουν ετεροδικία, δηλαδή το προεδρείο. Δηλαδή, αφού του δίνουμε όλο το αυτό. Δηλαδή, άμα του δώσει την Πεντέλη ω βουνό, τίποτα άλλο. Ξόφλησε, σου χρωστάνε κιόλα από μάρμαρα για 5.000 χρόνια. Τους δίνεις όλη την περιουσία και χρωστά και 300 από πάνω. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε. Yeah. Και κερατάς και δαρμένος. Έτσι δεν λέγανε. Τέρα τι έχουμε λοιπόν. Αυτά είναι. Yeah. Να Δυστυχώς σας χαιρετίζω εγώ όλους. Να είστε καλά. Και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες. Καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός, καιρός τα, τα παραπούλια. παραπούλια. Έχετε Έτσι. υπομονή. Έτσι, Κάπου, κάποιο κάποτε θα σκάσει. Δεν θα συνεχιστεί Να πηγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός Με 800 δημιουργίες και να Αφού κυλί... είναι κόσμο αγάπητος Ναι είναι λαοπρόβλητος Και πήγε και στο νησί του που είναι κόκκινο Ναι πήγε εκεί που πήρε τις περισσότερες ψήφους Την άλλη φορά όχι τώρα Την προηγούμενη φορά ε, Και ένα τα 100 είχε πέσει μόνο Δεν είχε ναι, πέσει ναι, ναι. Ελάχιστα είχε πέσει Λοιπόν να σε ευχαριστήσω Να είναι όλοι καλά και, και την υφή. επόμενη Πέμπτη, εδώ θα είναι ο Διαμαντάρα. Απ' τη φίλη, όπω είναι πάντα, δεν κουνιέται yeah. από εδώ, δεν πάει πουθενά που λέμε. Εδώ θα μείνει. Yeah. Λοιπόν, εντό λίγου, ακούμε την εκπομπή συνέτρων με ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. Θα πέσουμε κάτω. Αγία σήμερα έχει ετοιμάσει μια δουλειά καταπληκτική. Ο Δημήτρη Ομάστορα στο Χάρι Κλίν. Άλλο προφήτη αυτό. Μην κουνηθεί κανεί. Επανερχόμε.